<coughs> «Όλοι οι κλειδοκύμβαλιστε. Θαυμασία ανακάλυψης των μηχανικών κλειδοκύμβαλων του περιονίμου οίκου των Παρισίων Μάγερ Μάριξ, προνομιούχου προμηθευτού της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως της Πορτοκαλίας και τη δροσικής και αγγλικής αυλής. Δύο χρυσά μετάλλια, τρία διπλώματα τιμής». <coughs> Μόνος δια την Τουρκίαν αντιπρόσωπος, ο κύριο Β. Π. έντι εν πόλη Μαχμούτ Πασάχα, Βουσλούχαν, αριθμός 39 και 41. <coughs> Το μηχανικό κλειδοκύμβαλον αποτελεί την ωραιοτέραν και εν τελεστέραν εφεύρεσιν του αιώνος τούτου. Κι έκτηται 7 κλίμακα. οκτάβ και δυνατέτης να παίξει πρώτον, καθώς εις πάνετερον δεύτερον μηχανικός, τη βοηθή ελατηρίου. Κατά την δευτέραν ταύτην περίπτωση, δύναται να παίχθωσει πίστως και με τα καλλιτεχνικής άπαντα τα επιθυμητά μουσικά τεμάχια με το μέσον τρυπημένον καρτονίον». «Το μηχανικών κλειδοκύμβαλων είναι εγγυημένο διά την στερεότητα και την καλή αυτού κατασκευήν. Τα μουσικά καρτόνια πολλούνται κατά μέτρον. Στο <coughs> στο μηχανικό κλειδοκύμβαλον προστίθεται και το παράρτημα αυτού ανέξπιανό. Ο περ είναι κατασκευασμένον ιστρόπων ώστε να προσαρμόζεται εις οποιονδήποτε κλειδοκύμβαλον» όπως η Άνου Έχει δε τρεις κλίμακας και εν τέταρτον, και επιτρέπει ούτω το κλειοκυμπαλίζοντι να παίζει δια της δεξιάς χερός και συνοδεύει δια της αριστεράς επί του κυρίου κλιδοκιμβάλου. Το δε παράρτημα τούτο έχει δύο φωνάς, την του κλαρινέτου και την του πλαγιάβλου, έτεινες ενούμενε, Αποτελούσιν το γνωστών μουσικών όρων «Vua Celeste» Τρίτη κλείς δίδι την έκφραση. <coughs> Μόνη αποθήκη του μηχανικού κλειδοκυμβάλου διά την Ανατολήν «Ηκος Β. Π. «Μαχμούτ πασα Βουσλούχαν» «Αριθμός 39 και 41 εν πόλη» Ο αυτός οίκος κεκτείται πλήρη συλλογή ειδών μουσικής, διάφορα μηχανικά και εμπνεύστα όργανα, φλαουτα, κλαρινέτα, διαφόρων ειδών αρμόνικες, βιολία, κιθάρε, μανδολίνα κτλ. Χόρδισμα κλειδοκυμβάλων και επιδιορθώσεις όλων των μουσικών οργάνων. <κοίλου> Μόνη αποθήκη αρμονικών του οίκου Μάγερ Μάριξ, Μεγάλη αποθήκη διόπτρων Τελεία συλλογή Απλών και διπλών διόπτρων Ζιμέλ, τηλεσκόπια κτλ Χρυσά και αργυρά σκεύη Κοσμήματα Ορολόγια Μαχαιροπύρουνα Επιτραπέζια σκεύη Πλουσία συλλογή μαχαιριδιών, ψαλιβίων, ξυραφίων κατασκευή Αγγλικής ε, ψύκτρε, μυρωδικά, μαροκινά Ήδη διατους καπνίζοντας Ήδη ταξιδιού. Πλουσία συλλογή μουσαμάδων. Πεχνίδια δια τα Σταθμά. Περικνημίδες Κατάλληλα δώρα για την πρώτη του έτου. Μεγάλη συλλογή διαφόρων ειδών νεοτερισμών τη φαντασία. Χειρόκτια πρώτη ποιότητα κτλ. κτλ. Πόληση χονδρικό και ελληνικό. Τι με. Ουδέ να φοβούμενε ανταγωνισμών. Και σε σημασμένε. Εφε κάστο αντικείμενο.